ιστόνομα το του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιοι παράκλειοι το πνεύμα τη αληθείας που ανταχού παρόν και τα πάντα πυρών σε εξαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγό σε και σκήνωσουν εν ημήν και καθάρισουν ομάς μα πάσης κυλίδος και σώσουν αυτές τις ψυχά σημώ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Άσχετο. Α άσκητο την επόμενη φορά. <σχεδίαι> πες. πέσει. Είχαμε στι τηλεοράσει μα και συμφωνούσαμε και η συμφωνία του κορυφαίου με το κορυφαίο και τον Πάπα, όχι σε κομματικό επίπεδο όπω Εγώ προσωπικά δεν θα τίποτα να η και τα κύματα των καθολικών με το Ειδικά τη Ποιο είναι ο λόγος αυτής της <συρίζω> λόγο αυτή τη συμφιλίωση, <Καποίησης>, Μπορείτε, σα παρακαλώ να μα εξηγήσετε το λόγο αυτή τη συμφιλίωση. <καποίησης>, Κάποια <συρίζω> από αυτή την δεν υπάρχει. Από αρνηθήκατε την ενδοχματική συμφιλίωση, <συρίζω> αλλά προ Έτσι, πώ και τουλάχιστον, έτσι κατάλαβα. Εφόσον τύπη. Είπα ότι συμφιλώνονται ο κομματικό πατριάτη με τον Πάπα, όχι σε δογματικό επίπεδο, υπόθηκε. Και εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να συμμετείω ορθοδοξία με τα κλίμακα των κατορικών και των διαματρών, ειδικά τη Αμερική. Πάτε. Και τι σχέση ήταν με το άλλο. Πώ δεν έχει. Δεν έχει. Εξηγήστε μου εσεί, ποιο είναι ο λόγο τη συμφιλίωση αυτή. Συνοχλεί συμφιλίωση. Με ενοχλεί να συγκεντρωθεί η Ορθοδοξία με τον προβλήματα των άλλων ειδικά τη Αμερική. Το μετατολικό με το διαδίκτυο. Μου ενοχλεί πάρα πολύ. Εμεί είμαστε φίλοι μα, και όλου, του άλλου Η Ορθοδοξία του Ενώ και αυτοί έχουμε προ του κρένου και του διαφορετικού. Ένα λόγο που είμαι περήφανο την ορθοδοξή, είναι και αυτό. Αφού είσαι περήφανο yerde, γιατί δεν είσαι περήφανο και για <σ pits> και του ανθρώπινου πολιτισμού πάτε. Δρέπομαι να συνδεδεθώ τη χριστιανή. να λέω ότι Αμερική χριστιανή. Και να με βάζουμε με και στη okay. και να πολιτισμός, όπως Αμερική να κάνει το σε το κλίμα δεν το κλίμα. Κανεί άλλο. Πώ γίνεται να δημιουργούνται οι Ευρώπου τόσο τόσε και πώ μα να σε δεν <acordes> κατασκευάζει, αν την ελευθερία μας. Δεν καταργεί την ελευθερία μα. Οπότε είναι θέμα αυτό. Μόνο που αυτό το έχουν και οι. όχι μόνο οι πατέρε, οι μεγαλύτερε. σε η αργία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και νομίζω ότι. θα πρέπει να ήταν πιο ενωμένο πράγμα. Κανεί άλλο. Καλά. Θα συνεχίσουμε. Αυτό που είχαμε κατά νου την προηγούμενη φορά ε, ξεκινώντας ε, ένα κείμενο του Αγίου Ιώνα του Χρυσοστόμου Ο, το, ο τίτλος είναι περιτομή του μη δημοσιεύει» «Περί ότι δεν πρέπει να γνωστοποιούμε τα μαρτήματα του συνανθρώπου μας και ούτε να εκφέρουμε κατάρα συναντίον των εχθρών» και ούτε να εκφέρουμε κατά άρρηση εντύπτων εχθρών Πάμε τον κύριο κύριο Ζουρμανή είναι πιο πολλοί φίλοι της ομοδοξίας παράει η καθαλική γεγματινότητα και να μην εκφέρουμε κατά άρρηση εντύπτων εχθρών λοιπόν να δούμε τι λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει πως ξεκινάει το θέμα είχαμε αναφέρει την πρώτη φορά εισαγωγικά σε αυτό το κεφάλαιο για την δύναμη θεραπείας, τη θεραπευτική δύναμη του Λόγου ε, που μάλιστα δεν διακρίνει πολλούς τους σκεπτοχούς και αναφέρει ότι ε, ο Λόγος λειτουργεί θεραπευτικά στους ακροατές χωρίς να κοινοποιεί τα αμαρτήματά τους, χωρίς να δημοσιοποιεί τα αμαρτήματά τους. Και αναφέρει μετά την ωφέλεια, το παιδαγωγικό στοιχείο της μη δημοσιοποίησης των αμαρτημάτων, των εγκλημάτων, των λαθών. Αναφέρει λοιπόν να, κάνουμε, να ξεκινήσουμε το κείμενο και βλέπουμε στη συνέχεια. Λέει, αυτούς που έρχονται εις το ιατρίων, εμείς δεν τους κοινολογούμε διότι όσοι πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρεία προσωματική θεραπεία έχουν πολλούς που βλέπουν τα σπηγάστο και αν δεν αποκαλύψει προηγουμένως ο ιατρός την πληγή δεν επιθέτει το φάρμακο εδώ όμω δεν συμβαίνει έτσι αλλά και τη βλέπουμε αναρριθμοί τους ασθενείς τους θεραπεύουμε δίχως να τους φανερώσουμε διότι δεν οδηγούμενοι στο μέσον αυτούς που έχουν αμαρτήσει δημοσιεύοντες έτσι τα αμαρτήματά του, αλλά παραθέτουμεν εις όλους κινή τη διδασκαλία και την αφήνουμεν εις τη συνείδηση των ακροατών ώστε κάθε ένας να λάβει το κατάλληλο φάρμακο από τα λεγόμενα δια το ανάλογου τραύμα διότι εξέρχεται μενολόγος της διδασκαλίας από την γλώσσα των του μιλούντος και περιέχει την κατηγορία της κακίας, τον έπαινων της αρετής, την επίπληξη της ασελγίας, το εγκόμιο της σοφροσύνης, την κατάκριση της περηφανίας, των έπαινων της αγαθότητος, ως σαν ποικίλων και πολυσύνθετων φάρμακων που αποτελείται από όλα τα είδη. Το να λάβει κανεί κανείς το κατάλληλο και χρήσιμο δια τον εαυτόν του φάρμακο είναι έργον ενό εκάστοου των ακουόντων. Εξέρχεται μεν λοιπόν φανερά ο λόγος και αφού εισδύσει μέση στη συνείδηση του καθενός λανθανόντος και την ειδική του θεραπείαν παρέχει και πριν να γίνει γνωστή ασθένεια πολλές φορές επαναφέρει την υγεία. Ακούσατε λοιπόν χθες πως επίνασα, επίνεσα την δύναμη της προσευχής πως εκάκεισα αυτούς που προσεύχονται με νοθρότητα δίχως να φέρω κανένα από αυτούς. Όσοι λοιπόν συνεστάνοντο τους εαυτούς των προθύμους εδέχθησαν το εγκόμιο της προσευχής και έγιναν σπουδαιότεροι δια των επένων. Όσοι δε συνεστάνοντο τους εαυτούς των νοθρούς εδέχθησαν πάλι την κατηγορίαν και απεμάκρυναν την αδιαφορία. Αλλά ούτε τους ούτε εκείνους γνωρίζομεν Αυτή δε η άγνη είναι χρήσιμος και δια τους δύο Το πως δε θα σας πω Εκείνος που οίκουσε τους επένους του δια την προσευχή και συναισθάνετο τον εαυτόν του πρόθυμον εάν είχε πολλούς μάρτυρας των επέννων του θα μπορούσε να κατακρι, κατα, κατρακυλήσει προς την υπερηφάνεια τώρα όμως που εδέχθειν τον έπαινο δίχως να το αντιληφθούν οι άλλοι έχει απαλλαγή από κάθε αλαζονία εκείνος πάλι που γνωρίζει την οθρότητά του όταν ήκουσε την επίπληξη έγινε καλύτερος εξαιτίας της επιτιμήσεως χωρίς κανείς να λάβει γνώση της προς αυτών επιτιμήσεως τούτο δε το ονοφέλησεν όχι ο λίγων διότι εξαιτία το ότι φοβούμεθα την γνώμη των πολλών, καθών χρόνων νομίζουμε ότι διαφεύγουμε την προσοχή των, ενώ είμεθα κακοί, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Όταν όμως γίνομαι φανεροί σόλους όλου και χάσουμε την παρηγορία που είχομεν ως αγνοούμενοι υπό τον άλλον, γινόμεθα τότε πιο ανεβεί και πιο ράθυμοι. Και όπω όταν γυμνώνονται επληγέ και εκτίθενται συχνά ει ψυχρόν αέραν γίνονται χειρότερε, έτσι και η ψυχή που έχει αμαρτήσει. Αν ελέγχεται μεταξύ πολλών, διόσα ημάρτησεν γίνεται πιο ανεβή. Διαναμίσιβη λοιπόν τούτο, σα θεράπευσεν ο λόγος κρυφά. Και διαναμάθετε ότι η κρυφή αυτή θεραπεία έχει πολύ μεγάλη νοθέλεια, ακούσατε τι λέγει ο Χριστό, εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει πήγαινε και έλεγξέ τον δεν είπε μεταξύ, μεταξύ σου και της πόλεως ούτε μεταξύ σου και του πλήθους αλλά όταν είστε οι δύο σας μόνοι ας είναι χωρίς μάρτυρα η κατηγορία λέγει για να γίνει εύκολη η αλλαγή προς την διόρθωση άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο, καλό το να κάνει. Τη συμβουλή χωρί να τη δημοσιεύσεις Αρκεί συνείδησης Αρκεί ο κριτής εκείνος ο αμερόληπτος Δεν επιπλήτης κατά τον ίδιο τρόπο Εσύ αυτόν που αμάρτησεν Όπως η συνείδησή του Είναι δρημύτερος ο κατήγορος εκείνος Ούτε γνωρίζεις με ακρίβεια τα αμαρτήματα Λοιπόν μην προσθέσεις τραύμα επάνω στα τραύματα Γνωστοποιών αυτών που ημάρτησεν αλλά να κάμεις την συμβουλήν αμαρτύρητων είναι μια τοποθέτηση του Αγίου Χρυσοστόμου πολύ ξεκάθαρη οι πατέρες μας αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού και ζουν μέσα στην προσευχή αποκτούν και διάκριση και διακρίνουν ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο το βλαπτικό ποιο είναι αυτό που δίνει τις προϋποθέσεις στον άνθρωπο να βρει το φως και τι είναι αυτό που μας σκοτίζει δεν εξαντλείται η ευφυία τους σε ένα επίπεδο νοητικής ικανότητος να ξεχωρίσει τα πράγματα τι είναι καλό και τι κακό αλλά πολύ περισσότερο μέσα από την συνέστηση της προσωπικής σχέσεως με τον Θεό πάσχοντας, συμπάσχοντας με τον κάθε άνθρωπο αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό το οποίο είναι ωφέλεια εδώ λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος μας ξεκαθαρίζει ότι παίρνοντα αρχή από την θέση ότι μέσα από των λόγων ο οποίος δεν έχει προσωπικόν χαρακτήρα που είναι εκθέτει κάποιον αλλά έχει αναφορά γενική για, το, για, την, ε, για, την, ε, για τον έπινο τη αρετής και για την κατάκριση της κακίας μπορεί ο καθένας λέει ο καθένας από τους ακροατές να λάβει την ωφέλεια σύμφωνα με τη δική του διάθεση και λέει εάν επαινεί την αρετή και κάποιος ισχυρίζεται πως έχει την αρετή δεν θα υπερηφανευτεί τόσο εφόσον δεν είναι γνωστοποιημένο αυτόν το οποίο έχει εάν δε κάποιος έχει την κακία η οποία ελέγχεται δεν γνωστοποιηθεί όμως εις τους πολλούς έχει τις δυνατότητες μέσα από την διάθεση της καλής του συνειδήσεως από τον έλεγχο της συνειδήσεως να διορθωθεί Είναι όμως πραγματικότητα αυτό Ζούμε σε μια εποχή που θεωρούμε πως η δημοσιοποίηση του κακού φέρει και την θεραπεία είναι πραγματικότητα το ζήτημα είναι πρώτον όταν κανείς προσπαθεί να θεραπεύσει το κακό τι έχει κατά νουν, την προστασία του ηθικού νόμου ή τις δυνατότητες θεραπείας του ανθρώπου όταν θα έρθω αντιμέτωπος με ένα γεγονός, με μια κατάσταση τι έχω κατά νου, την φιλανθρωπία ή την δικαιοσύνη την φιλανθρωπία να έχω κατά νου ή τη δικαιοσύνη έχω κατά νου, να προστατεύσω τον Θεό ή τον άνθρωπο αν έχω τη διάθεση να προστατεύσω τον Θεό τότε πρέπει να γνωρίζω ότι η προστασία του Θεού είναι προστασία του ανθρώπου είναι οι δυνατότητες που θα δοθούν στον άνθρωπο να πάρει ελπίδες σωτηρίας όχι μόνο για τον ικιόν μας αλλά για τον κάθε ελάχιστον αδελφόν είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου που βρίσκεται σε κατάσταση πτώσεως, πως όταν ελεχθεί αμέσως θα υψώσει τις άμυνές του. Θα αντιδράσει, δεν θα αποδεχθεί αυτό που του λέγεται. Άρα χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασία, να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμο του ανθρώπου να ενεργοποιήσουμε τη συνειδησή του και δεν ισχύουν όλα σε όλους τα ίδια για να υπάρχει όμως η δυνατότητα ενεργοποίησης της συνειδησίας του ανθρώπου σε μια κατέμφυση μετανία προηγουμένω χρειάζεται εμείς να δεχθούμε τέτοιον ήθος στο βαθμό που έχουμε προσωπική ευαισθησία για την προσωπική μας πορεία στο βαθμό που σεβόμαστε τη δική μας ψυχή στο βαθμό που είμαι θα ευαίσθητη για την προσωπική μας ευθύνη έναντι του εαυτού μας στο βαθμό αυτό γυνάται και η διάθεση συμπάθειας και η δυνατότητα ενεργοποίησης του φιλότιμου του ανθρώπου πάντως ένας δρόμος που εκθέτει τον άνθρωπο έναντι των άλλων ε, υπάρχουν δύο πιθανότητες να συμβούν ο ευαίσθητος να απογοητευθεί σε σημείο που να εμποδίσει η υπερευαισθησία του που είναι μια μορφή ασφαλώ εγωισμού τη δυνατότητα προσωπικής του ανάπτυξης και από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος οι λιγότερο ευαίσθητοι να αποκτήσουν μια μεγαλύτερη σκληρότητα και να γίνουν θρασίτεροι γιατί όταν δεν έχουμε την οριμότητα της πίστεως ασφαλώς ένας άνθρωπος που ζει μες στη χάρη του Θεού χαίρεται όταν τον κατηγορούν και είναι ωφέλεια αυτό αλλά ποιος είναι σε αυτή την κατάσταση όλοι βρισκόμαστε σε αυτή την αδυναμία που είναι σημαντικό για μα η γνώμη των πολλών και ίσως έχουμε ανάγκη αυτήν την καλή γνώμη των ανθρώπων ως μια αρχή της ανοριμότητός μας ώστε να αποτελέσει μια οθειτική δύναμη πιστεύοντας στην αξία και στις δυνατότητές μας που μας δίνει η καλή έστω και ψευδής γνώμη των ανθρώπων για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να πάρουμε θάρρος και να προχωρήσουμε. Αν όμως εμεί ζούμε μία ακριβή συνείδηση που δεν γνωρίζει από επί και θέλουμε όλα τα πράγματα να γίνονται κατά και βιαζόμαστε mm. τότε ασφαλώς τα λέγαμε άνθρωπέ μου τι ψάχνεις τη γνώμη των ανθρώπων να σε μοιάζει γνώμη του Θεού και άστα αυτά μη σε φοβίζει αν εκτεθείς. αλλά έχουμε αυτές τις προποθέσει όμως αν δεν τι έχουμε τότε γίνεται κακόν αντικαλόν Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε το μέτρο μας Έχουμε ανάγκη εφόσον δεν έχουμε ανοιχθεί πλήρωση στη χάρη του Θεού Έχουμε ανάγκη και την ανθρώπινη παράκληση και παρηγορία που είναι και ένας καλός λόγος Αν όμω αυτός ο καλός λόγος λείπει και χάσουμε αυτή την παρηγορία ή θα απελπιστούμε και θα απελπιστούμε Δημιουργήσουμε προβλήματα στον εαυτό μας πολύ σημαντικά, ή θα διηγηθούμε σε μια σκληρή, σκληρή συνείδηση που θα λέμε: Ε, αφού γίναμε που γίναμε, ρε δεν απολαμβάνουμε και την αμαρτία πλέον. <σχεδίδι> δεν έχει ο άνθρωπο κίνητρο. Κίνητρο δεν είναι εξ αρχή η χάρη του Θεού, γιατί δεν ενεργεί μέσα μα, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την χάρη του Θεού. Εφόσον βρισκόμαστε σε πτώση. Χρειάζεται και ένα ανθρώπινο κίνητρο, έστω η μη έκθεση. Η δημοσιοποίηση του κακού, που φαινομενικά προστατεύει το ηθικό μέτρο τη κοινωνία, είναι μία απάτη. Για δύο λόγου. γιατί η προβολή του κακού με την πρόφαση να διορθωθεί το κακό. αμυλώνει τον πύχη ή στι συνηθίσει των ανθρώπων και λέει, αφού το κάνει και οτάδι, σπουδέ άνθρωπο το κάνει και οτάδι και κάνει για πράγματα, άρα δικαιολογούμε και έχω να κάνω έστω λίγο λιγότερα. εις τις συνειδήσεις των ανθρώπων και λέγει αφού το κάνει και ο τάδε, σπουδαίος άνθρωπος το κάνει και ο τάδε και κάνει διαπράγματα άρα δικαιολογούμε και εγώ να κάνω έστω ε, ε, λίγο λιγότερα. Η δισμοσιοποίηση λοιπόν του κακού φαινομενικά ενώ προστατεύει το κακό αλλοιώνει βαθμία τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Τη μπορεί να υπάρξει μια προστασία κλιτώσαμε από μια οικονομική για παράδειγμα απάτη αλλά πνευματικά και μακροπρόθεσμα αλλοιώνεται το ήθος των ανθρώπων αρχίζονται να συμβιβάσετε με χαμηλότερα δεδομένα το ζητούμενο μας δεν να προστατευτούμε από μια οικονομική απάτη απλά αλλά να δοθούν οι δυνατότητες σωτηρίας του ανθρώπου και να διαμορφωθεί ένα ήθος και μία αγωγή. Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, το παιδί που είναι ανόημο βλέπει και μαθαίνει τον πατέρα του και τη μάνα του που κάνουν λάθη και λέει ο πατέρα και η μάνα, εμεί είμαστε άνθρωποι γνήσιοι. Θα μάθουμε το παιδί μα να λέει την αλήθεια και να ονομολογεί την αλήθεια. Και αφήνει τον εαυτό του να εκτεθεί ο πατέρα και η μάνα στα μάτια των παιδιών, αλλοιώνεται το ήθο των παιδιών. Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Είναι σεβασμό στι ψυχέ των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν τους δικούς μας εμετούς να τους δημοσιοποιούμε σε μια διαδικασία δίθεν ηλικρινίας. Ηλικρινής δεν είναι η μετάνοια μας. Αν έχουμε βαθιά μετάνοια, ίσως. Αλλά η βαθιά μετάνοια θα μας δώσει και δυνατότητα διακρίσεως να ξέρουμε πώς θα φερθούμε. Έτσι λοιπόν η δημοσιοποίηση του κακού αλλοιώνει το ηθικό μέτρο το πνευματικό μέτρο στις συνδύσεις των ανθρώπων. Και το δεύτερο προβάλλεται το κακό. Πόσο πολύ που λέει ο άνθρωπος. Ε πού είναι ο Χριστας τέλο πάντων. Μόνο ο αντίχριστος κυριαρχεί. Και φέρνει απόγνωση στην καρδίαν καρδία των ανθρώπων πράγμα το οποίο εσωτερικά φέρει μια εξάντληση και δε μας δίνει τις δυνατότητες προσευχής με ελπίδα χάνεται η ειρήνη από την καρδιά μας με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ο Άγιος Χρυσόστομος ξέρει ότι πραγματική θεραπεία είναι να επισημανθεί το κακό να ελεχθεί το κακό και όχι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο διάβολος συνήθεια του είναι να σου παρουσιάζει πριν την αμαρτία των θεών ως φιλάνθρωπο και μετά την αμαρτία ως αυστηρόν κριτή. Τι κάνει επίσης. Σου δημιουργεί τι προποθέσει αμαρτίας και σου λέγει μετά εντάξει ε, δεν έκανε και τίποτα στη συνέχεια σου δημιουργεί ένα πλαίσιο στο οποίο να νιώθεις την άνεση να αμαρτήσεις και όταν πλέον είσαι στα χέρια του για να σου δημιουργήσει αποκλεισμό σου με την απόγνωση σου δημοσιοποιεί το πρόβλημα για να είσαι του χεριού του τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση κάποιος θα πει μα είδα τον κύριο Τάδε που είναι η γυναίκα του φίλη μου και τον είδα να μηχεύει. Δεν θα της το πω Είδα τον τάδε φίλο μου που κλέβει Με κλέβει Τι να κάνω να μην του το πω Πως λειτουργεί το πάθος Και πως λειτουργεί ο διάβολος σε αυτή την περίπτωση Σου φέρνει Μια αίσθηση γαργαλισμού Για την αμαρτία πράττεις την αμαρτία και εχμαλωτίζεσαι από αυτήν. σου δημιουργεί μετά την αίσθηση ότι ποιο το είδε μα με το Θεό, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και δημιουργείται μία κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να ελευθερωθείς και χρονίζει αυτή η κατάσταση και τι γίνεται γίνεται ένα με τον εαυτό μας το πάθος τόσο πολύ που δεν το συνειδητοποιούμε και έχουμε δύο εαυτούς, χάνει ο άνθρωπος την ταυτότητά του Δεν μπορεί να έχει αληθινή σχέση, όταν έχεις δύο κόσμους, όταν έχεις δύο εαυτούς Δεν μπορείς να έχει σχέση ούτε με τον εαυτό σου αλλά κατ' επέκταση με κανέναν άλλον άνθρωπο Και αυτή είναι η κόλαση αν θέλετε της πτώσης και της αμαρτίας Όταν αρχίσει να χρονίζει αυτή η κατάσταση εάν δεν οδηγηθεί ο άνθρωπος σε μετάνοια προκειμένου να το αποκλείσει όποιε δυνατότητες μετανοίας ο διάβολος τον εκθέτει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι προτιμότερον Αυτόν Που λέγει ο Κύριος μας Να πιάσεις τον αδελφόν σου Μεταξύ αυτού και σου και να του μιλήσεις Ή αν λέει, Σε άκουσε Και διορθώθηκε Και κέρδισε στον αδελφόν σου Αν δεν σε ακούσει υπάρχει πόμα Δύο μάρτυρες Για να είναι βεβαιωμένο αυτό το γεγονός Και αν δεν σε ακούσει λέγει Ανέφερε το στην Εκκλησία Ξεκινά όμως η διαδικασία αυτή θεραπευτικά με αυτόν τον τρόπο Είδε κάτι Σταμάτα το κουτσουμπολιό Ξέρετε Γινόμεθα και εμείς συμμέτοχοι των αμαρτιών που βλέπουμε και ακούμε Για ποιο λόγο Μας γαργαλάει τα αυτιά Ευχαριστιόμαστε και λέμε αχ κι άλλος είναι σαν εμένα Και έχουμε μεγάλη ευχαριστήση να ακούμε σκάνδαλα Πιπεράτες ιστορίες γιατί ακριβώς είναι και μία μορφή που δικαιώνει τη δική μας αμαρτία. Γι' αυτό τι κάνουμε το επόμενο βήμα. Θα σου πω κάτι αλλά μην το πεις σε κανένα και το έχουμε μπει σε άλλους 300. <laughs> Και εκτονώνουμε τις δικές μας δυσκολίες. Τι δυσκολίες, την απουσία του Θεού. Την απουσία της δικαίωση. Θέλεις κάτι. Τον ίδιο τον άνθρωπο, δώσ' του τη δυνατότητα καταρχήν να σου τομολογήσει ο ίδιος Ο ίδιος μπορεί να έχει την ψευδέστηση ότι το ξέρουν οι άνθρωποι, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί ο ίδιος ο διάβολο που σέμα να το κάνει, του το έχει σφυρίξει. Το <laughs> Και μάλιστα σε στιγμή που να του φέρει διπλή απελπισία, που να λένε Μα, αυτό, αυτή να μου το κάνει, είναι δυνατό. Γι' αυτό το λόγο. Πρόλαβε και πε το εσύ Θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους Πρόλαβε και κατάθεσε το δικό σου λάθος Δεν ξέρω τι σημαίνει Εγκλήματα και αρετές Δεν ξέρω τι κάνουν οι Αμερικανοί δέσποινα Ξέρω ότι εγώ είμαι ένα εγκληματίας Αυτό οφείλουμε να δούμε Όσο δεν βλέπουμε τον εαυτό μας ασχολούμεθα με τα ασφάλματα των άλλων και οργή που έχουμε μέσα μας από καταστάσεις που περνούμε προσωπικές ή ο τρόπος που μεγαλώσαμε συμπλέγματα συγκρούσεις ψυχολογικές αυτή η οργή θέλουμε κάπου να εκτονωθεί και βρίσκει ωραία θύματα κοινωνικά εθνικά θρησκευτικά ο καθένας να εκτονώσουμε την οργή μας που είναι το δικό μας πρόβλημα ότι δεν τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς ήδη νομολογούμε το σφάλμα μας ενώπιον του Θεού ενώπιον αν χρειαστεί και κάποιου ή κάποιων ανθρώπων αν πιστεύουμε ότι αυτό θα φέρει την ισορροπία Εάν δεν γίνεται αυτό το εμεί ήδη ας αφήσουμε μία πίστωση χρόνου εφόσον δώσουμε στον άλλον να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να ψάξει τον εαυτό του θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο γερό Ιάκωβος, στην Εύβοια, ο μακαριστός όταν γινόταν κάτι στο μοναστήρι του είχε τέτοια λεπτότητα που δεν ερχόταν να τους το φέρει κατά μέτωπο να τους στενοχωρήσει κατέβαζε τα μούτρα του με κάποιον τρόπο που να δείξουν να είναι και να προβληματιστούν οι αδελφοί και να έλθουν σε αυτόν Λοιπόν το πρώτο βήμα είναι να δώσουμε στον άλλο κάποια μηνύματα ότι κάτι ξέρουμε, κάτι δεν πάει καλά. Δώσε λοιπόν τις προϋποθέσεις στον τον άλλο ή αν δεν γίνει αυτό, οφείλουμε κάποια στιγμή μεταξύ ημών και αυτού μόνο να το επιθέσουμε το πρόβλημα, τη δυσκολία μας. Τότε, ο ίδιος, αν υπάρχει διάθεση καλή δεν θα απογοητευτεί. Αν τώρα έχει έναν τεράστιο εγωισμό και είναι του διαβόλου, τι να κάνουμε. Να αφήσουμε να διονύζεται το κακό, να δεν γίνεται και αυτό. Δεν είναι θεραπευτικό γι' αυτό. Εάν πάλι γίνει σκληρότερο ο άνθρωπο το πρώτο πράγμα, ξέρετε, όταν ελεγχθεί κάποιο άνθρωπο και εμεί ήδη αμέσω φουντώνουμε και αντιδρούμε. Εγώ τι έκανα, πότε το έκανα, Η πρώτη κατάσταση άμυνα. Έτσι είναι η συνήθειά μα. Όταν κατηγορούμε του άλλου, είμαι θα εύκολη και είμαι θα πολύ αυστηρή και όταν κατηγορήσουν εμά, αμέσω αμενόμεθα και ψάχνουμε λαφριντικά ή ψευδεί ομολογίε. Τότε, εάν εμεί επιμείνουμε στο κακό, υπάρχει η ψευδεις ομολογιε τοτε εαν εμει επιμεινουμε στο κακο υπαρχει η πιθανοτητα να γίνουμε περισσότερο σκληροί. Πάντω, ποτέ δεν θεραπεύεται το κακό όταν γίνεται δημοσιοποίησή του γιατί ξέρετε όταν δεν γίνει δημοσιοποίηση ε, πιστεύουμε πως κάτι είμαστε και έχουμε την τάση και είναι καλό αυτό να ξεχνούμε το κακό και την αμαρτία γιατί όσο να το κακό και την αμαρτία αυτό μας καταβάλει μας απογοητεύει όταν όμως ξέρουμε ότι άλλοι δέκα ξέρουν την ιστορία κάθε φορά που θα βλέπουμε αυτούς στους δέκα θα είναι μπροστά το πρόβλημά μας και επειδή δεν έχουμε ακόμη τη μετάνοια αυτό να γίνεται αφορμή μνήμης, χαράς ότι τέτοιοι είμαστε αλλά ο Θεός μας ελέησε και μας έδωσε την χάρη Του και την συγχώρεση γι' αυτό το λόγο κάθε φορά επειδή δεν έχουμε αυτή την πνευματική εγρήγορση και την προσευχή οι δέκα άνθρωποι που θα μα βλέπουν θα μα ρίχνουν χαμηλά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ποτέ. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσει κάτι. Δηλαδή είναι αυτή η ιστορία που κλωθούνται τελευταία χρόνια. Περιδιαφάνειες, λάδιες, πολιτική και κοινωνικής ζωής κτλ. Είναι φαινάκι του κακού. Αυτή η ιστορία που γίνεται περί δεν με αφορά, δεν ξέρω τι είναι. Ένα πράγμα ξέρω ότι αυτή η διαφάνεια μπορεί σε ένα κοινωνικό πολιτικό σύστημα να δίνει ένα καλό. Δηλαδή με ποιον τρόπο. Με τις δικλίδες που υπάρχουν εμποδίζεται ίσως το κακό να γίνεται περισσότερο. Όμως δεν θεραπεύει το κακό. Απλώς μέσα από τη διαδικασία του φόβου, της απειλής της δημοσιοποίηση ή του νόμου Προστατεύονται κάποια πράγματα. Αλλά το ζητούμενο για εμά δεν είναι να προστατευτεί δια του φόβου, κάτι να αλλοιωθούν συνειδήσει. Αυτή είναι η θεραπεία. Αν η σένα σκοπό σου είναι μέσα από τον φόβο, τον νόμο και την απειλή να προστατευτούν κάποια πράγματα, ε, δεν είναι θεραπεία αυτό το πράγμα. Εμά μα ενδιαφέρει η θεραπεία. Και η θεραπεία έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση των πραγμάτων και τι αγωγή θα λάβουμε για να ενεργοποιηθεί η συνείδησή μα σε μια διάσταση και όχι απλώ προσωρινή ίαση. Αλλά αιωνίου διαδικασίας Το θέμα μας δεν είναι να μην υπάρχουν κλέφτες Στα 50 χρόνια που θα ζήσουμε Στα 100 χρόνια Αλλά αιώνια στο σωθούν όλοι Και οφείλουν να έχουμε τέτοιου αγωγή Αυτό είναι το σύστημα μας ξέρετε Τι λέει Θέλεις να φύγεις από τα ναρκωτικά Πάρε αυτό το αντιναρκωτικό Θέλεις να γλιτώσεις από την κλοπή Βάλε κρυφές κάμερες ε, δεν Είναι αυτή η θεραπεία μας το θέμα πως θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και δυνατότητα σχέση στι διαπροσωπικές σχέσεις γιατί δεν είναι ψυχολογικό το ζήτημά μας δεν είναι ηθικό το ζήτημά είναι υπαρξιακό γιατί για την Εκκλησία ο εγκληματία είναι αυτός που κλέβει είναι και αυτός που κατακρίνει αυτό που κλέβει για την Εκκλησία και το πολιτικό σύστημα μπορεί να είναι ένα μέτρο προστασίας το να επεκτανθεί το... η κλοπία αλλά δεν είναι θεραπεία πάλι αυτό το πράγμα τη ψυχής του ανθρώπου δεν είναι αγωγή αυτό το πράγμα η ασής άρα εάν εμείς θέλουμε κάτι άλλο διαφορετικό από αυτά τα δεδομένα οφείλουμε να ξέρουμε αυτό το πράγμα ότι η ίδια η αμαρτία είναι και στην μια περίπτωση είναι και στην άλλη και αμαρτία τελικά τι είναι η απουσία ζωή. η άνοση ζωή. Τι είναι η αμαρτία Η προσβολή του αδελφού μας Όταν χαιρόμαστε Με την καταδίκη του άλλου Όταν χαιρόμαστε Με την απώλεια Τον ανθρώπου Δηλαδή δεν ξέρω Τι σημαίνει ερετικός και μη ερετικός. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι να πάβεις Την καρδιά σου η αιρετική να πάνε στην κόλαση Αν να την καρδιά σου Λέω, δεν ξέρω τι σημαίνει αιρετικό και μη αιρετικό. Δεν θα πιάσουμε αυτό το θέμα. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι να πάβει την καρδιά σου η αιρετική να πάνε στην κόλαση. πολλοί άρα υπάρχουν προποθέσει να δει με αγάπη και τον Αμερικάνο. Σημανία, <συγνώ> άρα θα μου μπορέσει κάποια στιγμή να είσαι ειλικρινή. Ευχαριστώ πολύ. Alloy, temas, że, και η τη την βασίλισσα την οποία έλεγχε συνέχεια και μελετήριο, διάσκεψη. Ήταν ο ίδιο πολλέ φορέ δημοσίω κατηγορούσε του του χριστιανού, γιατί έχουν την αυτά. υπάρχει ο Άγιος Χρυσόστρομο <coughs> μιλάει γενικότερα, δεν φύγει κανέναν, έτσι. Όταν κατηγορεί σου πάνε στον υπόδρομο, δεν λέει ο Γιάννη ο Κώστη Δημήτρη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, λέει <coughs> κάτι άλλο η γραφή. Θα πιάσει στον ίδιο του μιλήσει. Αν όχι, πάρει κι άλλο. Αν όχι, ανάφερε το στην Εκκλησία. Ένα. Δεύτερο. Τα εγκλήματα τη ευδοκία ήταν τα λάθη τη Τα ανομήματα τη ευδοκία ήταν κοινοποιημένα ήδη. Δεν κοινοποιήσει κάτι ο Άγιο και ήταν ειδικοινοποιημένα και με έναν τον τρόπο και ήθελε να ελέγξει τη θρασίτη τη Αμαρτία. προστατεύοντας συναντήσεις του ανθρώπου και τους ανθρώπους. Η βέτη που είπαμε πριν, σημαίνει και της το θέμα γιατί αυτό μια Πατέ, το εχησία, αυτούς, πραταλή, εκκλησία να στην εκκλησία για να το ανάλογα η εκκλησία εν αντί του. Δηλαδή, ουσιαστικό αντί του, είναι αντι του σφάλματός του. Για να προστατευθεί η ζωή της Εκκλησίας. Υπάρχει από αυτό. Δηλαδή που, που, το αναφέρει, που το Όχι, με διάκριση εκκλησία πρέπει οφείλει η Εκκλησία να τοποθετηθεί με διάκριση και υπεύθυνα ούτω ώστε να δώσει τι δυνατότητε και τι προποθέσει σωτηρίας και σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που έχει την εμπειρία. Ο, ποιμένας. Ο ποιμένας. Να συνεχίσουμε ναι. Όταν, ε, όταν όμω αντιμετωπίζουμε τους άλλους απλώς σαν άτομα που είναι σε μια κατάσταση αμαρτίας δεν καταβούν κάποιοι που προσωπικοί τους ερθένει για τα που κάνουν. Καθόλου. Όταν ο άνθρωπο είναι σε κατάσταση αμαρτία, έχει ευθύνη γι' αυτό. Ναι, η ευθύνη πώ θα πανίγεται, αν συνέχεια μια είναι σε μια μεταπτωτική κατάσταση. Ναι, νομίζω δεν υποθήκε αυτό. Απλώ είπαμε ότι ο άνθρωπο όταν είναι σε αμαρτία, δεν έχει την ταπείνωση να δεχθεί τον έλεγχο με αυτόν τον τρόπο, δημοσιοποιώντα του και προσπαθούμε με έναν άλλον τρόπο να ενεργοποιήσουμε την μετάνοια και την ευθύνη του ανθρώπου αναγνωρίζοντας τα λάθη του για να μην σε τη δικασία μου τα νείας. Μου θα ακούπατε πάντε πολύ συμμάδα γιατί τόσο που δεν μ' αρέσουν πρέπει να το βάλω κι εγώ μαζί μου. Λουτώσεις πολλές αμαθίες, Για να μην μ' αρέσουν να μπήρεις τέτοια Τι δε σας αρέσει. Πώς πρέπει, το, πολλά πράγματα ψηφικής τρεις φορές τόσα που λιώσουμε τώρα με αυτά μας τα... ναι. πάντε βλέπω ότι τα πουγάνω και εγώ ναι. να τα διευθούσω βλέπω Δεν μεγάλο σαγώνας, μακρύς ναι. λέει και στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος ποιος είναι ο τρόπος θεραπείας μας και λέμε παρακάτω να ασχολούμεθα με τα δικά μας λάθη όταν δεν ασχολούμε με τα δικά μα λάθη και δικά μα λάθη τι είναι τελικά, η αποσία του Θεού, η απουσία τη χαρά, η απουσία τη ζωή. Όταν δηλαδή δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μα και δεν έχουμε ανάπαυση με τον εαυτό μα και δεν έχουμε χαρά, που είναι καρπό αυτό τη αμαρτία μα, που η αμαρτία δεν είναι ένα ηθικό γεγονό παρεύει καμία εντολή, αλλά είναι ο χωρισμό από τον Θεό. Όταν δεν είναι η χαρά μου ο Χριστός και δεν γεμίζω από αυτή την αίσθηση και νιώθω μετέωρος να είμαι στη ζωή μου και δεν έχω ανάπαυση στη ζωή μου και έχω λύπη μέσα μου, έχω ακυδίαν μέσα μου αυτό πράγμα με κάνει να με εμψημυρώ και για να έχει η ψημιρία μου καταξίωση προσωπική τι γίνεται, κατηγορούμε τα κακό κείμενα δηλαδή με εμψημυρία μου, δησαρέσκειά μου για να είμαι ενδεδημένη με ένα πλαίσιο που να με τιμά και ένα ένδυμα ρετής υψώνω τη σημεία του σωτήρα του κόσμου υψώνω τη σημεία του ηθικού τιμητή λέει στην ο Άγιος Κόσμος και είναι πολύ σημαντικό αυτό θα το δούμε αναφέρει μετά για την προσευχή αναφέρει λοιπόν ε, αναφέρει λοιπόν την προσευχή και τους και τους που έχει συνδέτων ο λόγος λέει μετά επεννούμε την προσευχή και λέει δι είναι η κινδύνη τη προσευχή. είναι η ραθυμία και το δεύτερο ο ζήλος ο ου κατεπίγνωση τι σημαίνει αυτό αναφέρει λοιπόν την περίπτωση ε, του Ισάκ και της Ρεβέκας που λέει ήταν στήρα η γυναίκα του και παρακαλούσε 20 χρόνια και στα 60 του έδωσε ο Θεός παιδί ήταν και στήρα και γριά και έλεγε το κάνει αυτό ο Θεός αναφέρει και άλλα παραδείγματα συγγενών που ήταν στήρε και σε μεγάλη ηλικία μετά από πολύ προσευχή ο Θεός έδωσε παιδιά καταρχήν λέει Άις η στήρα οδηγεί στην Παρθένο δηλαδή όταν θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει για να το πιστέψει στο θαύμα θυμήσου ότι σε προετοίμασε προγουμένος με το να κάνει η Ρεβέκα παιδί σε μεγάλη ηλικία τα στήρα και μάλιστα για να πιστέψει και η Παναγία για το θαύμα που της έγινε τη θέλει στην Ελισάβετ στον έκτο μήνα για να δει η Ιγρία Ελισάκη σε μεγάλη ηλικία που ήταν στήρακανε παιδί να πει μα γίνονται θαύματα θα πει η Παναγία άρα και αυτό σε μένα είναι πιστεύτον το θαύμα προετοιμάζει ο Θεός με το θαύμα αυτό που ξεπέρασε τη φυσική τάξη των πραγμάτων που η στήρα η στήρωση κατηργήθη με ένα θαυμαστόν τρόπο σε μεγάλη ηλικία μετά από πολύ προσευχεί να μας προετοιμάσει στο να δεχθούμε το θαύμα της Παρθένου που χωρίς γάμο εν Πνεύματι Αγίου εγέννηση Παναγία μας ο Χριστό αλλά λέει ο Άγιος Χρισόστομος 20 χρόνια έκανε προσευχή και εμεί λέει ούτε 20 μήνες δεν αντέχουμε τι 20 μήνες λέει πριν ζητήσουμε θέλουμε να το εκπληρώσει ο Θεός αλλά πως θα εξασκηθούμε δεν έχουμε υπομονή η μεγάλη μας αν θέλετε ένας καρπός της πτώσης μας της αμαρτίας μας δεν έχουμε υπομονή δεν επιμένουμε. Όλα γίνονται αυτόματα. Πατάς ένα τηλέφωνο και μιλάς στην Αμερική τόσο γρήγορα όλα τα πράγματα. Και χάθηκε η υπομονή, η άσκηση αυτή της υπομονής που καλλιεργεί να οριμάζει, καλλιεργεί το πρόσωπό μας. Και στη συνέχεια αναφέρει ο Άγης Χρόστομος ένας άλλος κίνδυνος, και αυτό θα αναφερούμε είναι ο ζήλος. Όταν λέει ο διάβολος δεν καταφέρει να σε απομακρύνει με την οθρότητα και τη ραθυμία και έχει ζήλο σου στέλει των ζήλων εναντίον σου με ποιον τρόπο με το να ζητάς την καταίδη και των εχθρών σου λέει κάποιος πάτερ μου μου κάνε τόσα κακά λέγω εγώ τον αφήνω στο Θεό τι σημαίνει αυτό τι σημαίνει ότι να αφήνεις το έλειο σου Θεού δηλαδή Θεέ μου εκδικήσει το για μένα αλλά δεν το λέμε έτσι, το λέμε όμορφα. Αυτό τι είναι, δηλαδή προσβάλλεις τον νομοθέτη. Ο νομοθέτης που έθεσε τον νόμο της αγάπης για τους εχθρούς, δηλαδή να τον καταργήσει με τις προσευχές σου. Όταν έρχεσαι συπεθερά και κατηγορείς την ύφη σου, που δεν σου δίνει την αγάπη, την φροντίδα, δεν σου βγάλει το όνομα, το εικονάκι σου, δεν σου βγει το όνομα και και κλαίγεσαι και πας και εξομολογείσαι για αυτόν τον λόγο που αν δεν υπήρχε αυτός ο λόγος δεν θα ξαναπήγαινες εξομολόγηση <Κι> για να μπεις τη δικαίωσήν σου και ζητάς από τον Θεό τη δικαίωσήν σου τελικά δεν ξέρουν ποιον Θεό πιστεύουμε τον Θεό της αγάπης ή τον Θεό της εκδίκησης όταν λοιπόν δεν καταφέρει ο Θεός να μας ρίξει με την εραθινία μας βάζει αυτόν τον ου κατεπίγνωσιν Το επειδή νιώθουμε πολλά αποθημένα εμείς και δεν είμαστε καλά και δεν βρήκαμε αυτό που περιμέναμε στην εκκλησία δεν βρήκαμε την ανάπαυση που θα θέλαμε ψάχνουμε μία δικαίωση με το να κατακρίνουμε τους άλλους να κατακρίνουμε αν θέλετε το ηθικό κακό στον κόσμο γιατί ασφαλώς όταν κατακρίνεις θυθικό κακό άρα βγάζεις τον εαυτό από εκεί και νιώθουμε ισχυρότεροι και κατακρίνουμε και ψάχνουμε μια δικαίωση με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάρχει δικαίωση μέσα στην καρδιά μας γιατί αποσιάζει χάρη του Θεού άρα το όνο ζητούμενο είναι κάτι άλλο να βγούμε στην περιπέτεια αυτή την ασκητική περιπέτεια να ο Θεός να γίνει ορατός στη ζωή μας και αυτό δεν είναι υπόθεση μια στιγμής κάνουμε προσευχή και θέλουμε σημεί να μας δείξει ο Θεός τι να κάνουμε στη ζωή μας ο Ισάκ 20 χρόνια προσευχόταν αυτή η ανυπομονησία κρύβει το πάθος της ραθιμίας και στην τυμπελιάς κρύβει το πάθος του εγωισμού δεν έχουμε αντοχές δεν έχουμε υπομονή ο Θεός αρχικά δίνει την χάριν του και μας ενθουσιάζει για να μας ψαρέψει μετά έρει την χάριν του για να δοκιμάσει την ελευθερία μας τι σημαίνει δοκιμάσει την ελευθερία μας απλό τι κάνει ο Θεός μέσα από την άρση της χάριτος και εφόσον επιμένουμε να το ζητούμε πληγώνεται η καρδιά μας ταλαιπωρείται η καρδιά μας αλλά αποκτά και ένα βάθο η καρδιά μας γίνεται γόνιμος η καρδιά μας αποκτά αντίληψη συναντίληψη συναισθάνεται και των αδελφών μας και γεννάται η αγάπη γεννάται δηλαδή όταν ένα δώρο το λαμβάνουμε μετά από πολλήν κόπων και πολλήν κλάμα εσωτερικών τότε βαθύτερα το γνωρίζουμε όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη τόσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος και όσο μεγαλύτερος ο πόνος τότε βαθύτερη γνώση εάν θέλουμε να μας απαντήσει ο Θεός άμεσα θα μας απαντήσει αλλά δεν θα φτάσουμε στη γνώση και την αγάπη του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν όταν χρονίζει ο Θεός να μας απαντήσει προετοιμάζει την καρδιά μας να γίνει γόνιμος γη όταν ζητάς από τον πνευματικό σου να σου μαρτυρήσει το θέλημα του Θεού ακόμα μπορεί να στου μαρτυρήσει αλλά δεν θα γίνεις ποτέ αληθινός ιός τέκνων του Θεού οφείλουμε να περάσουμε από αυτό το καμίνι του πόνου της αναζήτησης όχι του ειδικού μας αλλά του τρόπου και του δρόμου μέσα από τον ίδιο τον Θεό ο φόβος του κόπου ο φόβος του πόνου είναι που δεν μας αφήνει να έχουμε ζωντανή ουσιαστική σχέση με τον Θεό στο βαθμό που ο άνθρωπος δειλιά. τα χάνει και απελπίζεται που είναι μέτρων της υπερηφανίας του αρνείται το δρόμο του Θεού οφείλουμε να έχουμε θάρρος αν δύο φρόνημα και αν φρόνημα σημαίνει να ξέρω τα χάλια μου και να μην απελπίζουμε. Ανδρίον φρόνημα σημαίνει Να έχω χάσει τον Θεό Και να μην απελπίζουμε. Όλοι να μου λένε Που θεμά ο Θεός Και εγώ θα πω παρόν ο Θεός Μα θα πούμε πού είναι ο Θεός Δεν ξέρω θα τον περιμένω Μα είσαι 80 χρόνια και τον περιμένεις Θα τον περιμένω τον Θεό Αυτό σημαίνει ανδρίον φρόνημα Εκεί λοιπόν σε αυτή την υπομονή υπάρχει μια βαθιά γνώση του Θεού που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει Και μόλι θα αφανεί ο Θεός Δεν θα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να Τον αναγνωρίσουμε Να Τον αποδεχθούμε Να Τον εναγκαλιστούμε αλλιώ αν έρθει ο Θεός να μας φανωθεί απορροτεί μας Δεν θα έχουμε ωφέλεια. Δεν θα Τον αναγνωρίσουμε Δεν θα Τον αποδεχθούμε Αυτή είναι η ωφέλεια του πνευματικού πόνου όσο ο άνθρωπος αρνείται τον πόνο ω δυνατότητα γεύση και αίσθησης του Θεού είναι ανυποψίαστος από την πνευματική νοδόν γι' αυτόν τον λόγο όταν εμείς κάνουμε μεγάλη ζημία η κάθε ψυχή έχει αυτές τις προϋποθέσεις όταν εμείς εκτροχιάζουμε τον άνθρωπο μπλε το σε ψυχολογικά συμπλέγματα να εξαντλεί όλον του τον αγώνα και τον λογισμό πως να μην εκτεθεί ή να προστατεύσει την εικόνα τότε των ανθρώπων τότε τον βοηθούμε το να χάσει τον καιρό του ασκόπος είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος η προσευχή είναι το ο ουσιαστικός δρόμος τα προβλήματά της είναι η ραθινία που είναι καρπός της ειναι η ραθυμία που ειναι καρπό τη ατολυπησιας και ο ούκατε είναι ζήλος Που είναι καρπός άγνιας Και υπερηφάνεια. Γιατί η υπερηφάνεια είναι άγνια Αν ξέρεις ποιος είσαι Ποιο είναι το μέτρο σου Γιατί να επέρεσαι Για τη θυμητότητα σου Τι έλαβες το οποίο είναι δικό σου Ό,τι έλαβες λέει ο Άγιος χρυσό Όμως πριν από τη ζωή σου είναι δικό σου Γιατί και η ζωή σου είναι του Θεού Αλλά τι μπορεί να έχουμε πριν από τη ζωή μας Άρα όλα είναι του Θεού. Γιατί λοιπόν επερώμεθα, αφού όλα είναι τη χάρη του Θέλουμε έναν απλούστατον τρόπο να διαφυλάξουμε τη χάρη του Θεού. Να καλύπτουμε τι αμαρτίε των ανθρώπων. Να μην έχουμε κανένα λογισμό για κανένα. Όχι απλώς να με κατακρίνουμε. Να μην έχουμε λογισμό. Να βλέπουμε και να μην βλέπουμε. Να ακούμε και να μην ακούμε. Να μην έχουμε γνώμη για κανένα. Είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Είναι ένδειξη υγεία πνευματικής Στο βαθμό λοιπόν που προστατεύουμε τον άλλον άνθρωπο, τον καλύπτουμε και δεν έχουμε λογισμών για αυτόν, στον βαθμό αυτό διαφυλάσσουμε τη χάρη του Θεού. Μα ένα εύκολο δρόμος να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Μήπω θέλει να κάνουμε μεγάλε νηστείε και δεν έχουμε υγεία Μήπω θέλει οικονομικά να έχουμε χρήματα να βοηθήσουμε κάποιους μήπως θέλει μόρφωση μήπως θέλει γνώση μα μήπω έχει ειδονή ιστορία να μην έχουμε γνώμη καμία για κανένα κανένα λογισμό να μην ελέγχουμε κανένα και να καλύψουμε τους πάντες να μην τους εκθέτουμε ένδειξη ασθένειας πνευματικής είναι αυτό το χόμπι που έχουμε χριστιανοί μόλις μάθουμε κάτι για κάποιον το έχουν μάθει σε αστραπιαία σε, αστρα, σε χρόνο αστραπή άλλη 10. και μα δεν το μεταφέρουμε σε ενέργεια δηλαδή με την έννοια δεν το μεταφέρουμε τη χάρη του Θεού εμποδίζουμε τον άνθρωπο από τη σωτηρία του του κάνουμε τεράστιον κακό και λοιπόν ο Άγιος Χρισόστομος φως του νου και της ψυχής είναι η προσευχή που γίνεται με ζήλον είναι φως άσβεστον και διαρκέ. δια τούτο του φαύλου λογισμούς εμβάλλει ο διάβολος εις τας ψυχάς μας και εκείνα που δέποτε έχουμε σκεφτεί αυτά συγκεντρώνει κατά την όλα της προσευχής και τα εκχύνει εις τας ψυχάς μας. και καθώς πολλές φορές άνεμοι που πνέουν εκ κατευθύσεων φως λίχνου που ανάβει δια της φοδρότητάς των σβήνουν Δέστε παράδειγμα που θέτει για να δείτε τι σημαίνει νύψη. Έτσι και ο διάβολος όταν βλέπει να ανάβει φλόγα της προσευχής σε εμάς Με πολλάς φροντίδας την προσβάλλει από όλα τα μέρη Και δεν απομακρύνεται από εκεί παρά τότε μόνον αφού προηγούμενος σβήσει το φως Βάζει διαφόρους λογισμούς Ε και αν είμαστε και λίγο πνευματικοί μα βάζει και πνευματικούς λογισμούς Και λέμε αχ τι τώρα είχα την χάρτη του Θεού ή όχι αυτό που είχα ήταν από Θεού ή δεν ήταν από Θεού μα εκείνη τη στιγμή κάνει τη χάρα Θεού κι αν ζήσεις κάτι μην το πει σε κανένα ούτε στον εαυτό σου να το σχολιάσεις το έχεις χάσει από τη στιγμή που το σχολίασες πίστεψες πως κάτι είσαι, ότι κάτι κατέκτησες και όχι μόνο αυτό όταν μας δώσει κάτι ο Θεός που αποτεθούμε ότι μα το έδωσε με να το επισημάνουμε σημαίνει τι. Ότι θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο Της πνευματική μας κατάστασης, Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι σημαίνει αυτό. Δεν αφινόμαστε στα χέρια του Θεού και δεν τον εμπιστευόμαστε. Θέλουμε εμεί να ξέρουμε μα γίνεται. Να έχουμε τα πράγματα. Δεν αφινόμαστε ανεφόρων ει τον Θεό. Πραγματική γνώση του Θεού δεν να τι μου συνέβη. Πραγματική γνώση δεν αφιθώ στα χέρια του. αλλά ό,τι κάνουν λέγει οι ανάπτοντες τους λίχνους εκείνους και εμείς το ίδιο να κάνουμε. τι κάνουν λοιπόν εκείνοι όταν είδουν ότι επέρχεται δυνατός άνεμος δηλαδή λογισμοί, αφού θέσουν το δάκτυλό τους στην την οπή του λίχνου αποφράσουν την είσοδο εις τον άνεμο να λοιπόν οφείλουμε να έχουμε έναν φύλακαν στην καρδιά μας και στους λογισμούς μας αυτό σημαίνει νήψεις που δεν αφήνω το λογισμό μου να έρθει μέσα μου. Με ποιον τρόπο. Με την επιτήρηση του λογισμού για τις προσευχή, Όχι με τους λογισμούς να βγάλω έναν άλλο λογισμό που θα πολεμήσει το λογισμό που μου ήρθε. Αλλά μέσα από την εμμονή ή στην επίκληση του ονόματος του Θεού να μην υπάρχει χώρος να εισβάλει ο λογισμός στην καρδιά μου. Διότι λέγει καθόλου χρόνο θα μας επιτεθεί απ' έξω ο λογισμό. Θα υπορέσουμε να αντισταθούμε. Αλλά τι λέει, όταν όμω ανοίξουμε η αυτόν τα στήρα του λογισμού και δεχθούμε εντό των εχθρών, όταν εμεί ήδη καλλιεργούμε του λογισμού μα, όταν από μέσα είναι το πρόβλημά μα και το καλλιεργούμε, δεν δυνάμεθα να αντισταθούμε καθόλου. Και αφού σβήσει εντελώ τη μνήμη μα, θα αφήσει να προσφέρει, να προσφέρει το στόμα λόγια και να, αν το λίχνο που καπνίζει όταν σβήσει η φωτιά βγαίνει ο καπνός ε, αυτάν, τότε τέτοιες προσευχή μας είναι όταν κλαπεί ο νους μας και η καρδιά μας με την έννοια του λογισμού είτε απ' έξω αλλά κυρίω από μέσα από να ανοίγουμε εμείς πόρτες εσωτερικά να μπει ο λογισμό, με τις ιδέες που έχουμε είτε είναι πνευματικές ιδέες είτε είναι εφάμαρτης ιδέες οτιδήποτε όμως μας ανοίγει διάλογο με τον πονηρό και χάνεται η προσευχή Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Είμαστε ποιοί έ που δίνει από το γαρκό, τη του που έρχεται να μας πει το δεν είναι αφού που να δημοσιοποιήσει το γαρκό έχουμε την εντύπωση πως αν έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά σε αυτό που θα μας φέρει το κακό μάλλον συμμετέχουμε στο κακό του και δηλητηριάζονται τα αυτιά μας Είναι καλό να αποφεύγουμε οποιοδήποτε διάλογο με αυτά εάν πάλι το θεωρήσουμε ένα αγένεια και αφήσουμε να μας πει κάτι τότε ας βοηθήσουμε με ένα θετικό τρόπο να πει μια θετική σκέψη στον άλλον άνθρωπο και να έλθει σε αυτό και να το πούμε αυτός έκανε αυτό σήμερα α μπορεί να μετανοήσε εγώ μπορώ να κάνω αύριο χειρότερο και να μην μετανοήσω και τι να κάνουμε της ίδιας φύσεω είμαστε πτωτικοί άνθρωποι είμαστε να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και για αυτό και για μα. αν δεν μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να μας πει κάτι επειδή υπάρχει η περίπτωση, η άρνησή μα να ακούσουμε κάτι, να κρύβει κατακριτικότητα για αυτό που θα μας πει, αν ακόμα ακούσουμε, να λειτουργήσουμε με ένα θετικό τρόπο. Υπόμενος, η προστασία του κερδίου είναι η προστασία των ανθρώπων. <συ> μας δόθηκαν δύο εντολές. σου και το σου. Να πούμε μια την άλλη, είναι μία αυτές οι εντολές, η μία εξαρτάται από την άλλη. Γιατί το αγαπητοάνο, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμώδευσαν στους ανθρώπους τους οι οποίοι όμως δεν αγαπάνε τον Θεό, αλλά δηλαδή, πολύ το πλησίον Του. <κυρίζει> <κυρίζει> Αυτή η αγάπη, <κυρίζει> πόσο αληθινή μπορεί να είναι. <κυρίζει> Θα είναι μία αγάπη με τη δική μας δύναμη. <κυρίζει> αλλά η δική μα δύναμη είναι ανεξάντλητη. Όταν αυτό που αγαπούμε μα αδικήσει, μία και δύο και τρει θα τον εχθούμε, και ποιο θα μα δώσει τη χάρη να αγαπήσουμε αυτό που μας αδίκησε, Κοιτάξτε, είναι εύκολο να πουλούμε ωραία λόγια. Η ορθότητα και η γνησιότητα των λόγων φαίνεται πόσο έχουμε σχέση με τον θεό και από πού πηγάζει αυτή η δύναμη αγάπη. Μπορεί ένα άντρα. Να κοροδεύει ένα κοριτσάκι του, λέει γλυκόλογα και να το έχει κοντά του. Να το μιλάει στο κινητό μια και δύο ώρες για να πουλάει αγάπε. Όμω η πραγματικότητα είναι άλλη. Η γνησιώτε της αγάπης δοκιμάζει στην πράξη ένας άνθρωπος που δεν έχει θεόν μέσα στην καρδιά του ή αν θέλετε δεν έχει αναζήτηση για τον Θεό δεν μπορεί να έχει βαθιά ευαισθησία να γνωρίσει το βάθος της ανθρώπινης υπάρξεως. Επιδερμικά αγαπούμε για να μπορέσουν να αγαπήσουν άλλο βαθύτατα οφείλουμε να γνωρίζουμε τις διαστάσεις του ανθρώπου της ανθρωπίνης φύσεως του ανθρωπίνου προσώπου πως να τις γνωρίζουμε όμως όταν δεν έχουμε το θέμα στην καρδιά μας γνωρίζουμε τον άνθρωπο σε μία βιολογική κοινωνική ψυχολογική μονάδα τίποτε παραπέρα τα λόγια που πουνούν αγάπη είναι ψυχολογικά λόγια όσο κι ο άλλος θε, ικανοποιεί τα θελήματά μας και τον αρκισισμό μας Νιώθουμε την αγάπη. Όσον όμως θυχθούν όλα αυτά και προσβάλλει τις προσδοκίες μας τον αρνούμεθα. Πιστεύουμε βαθύτατα. Μπορεί να υπάρχει καλός χαρακτήρας. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος εκφύσεως. Αυτή η καλοσύνη που τα το από τον Θεό κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει βαθιά τον άνθρωπον αν δεν αγαπά τον Θεό, γιατί εν Χριστό γνωρίζεται αληθινά ο άνθρωπος και αυτή η γνώση οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Νομίζω αρκετά για σήμερα, τρεις ανακοινώσεις. Η μία ανακοινώση είναι για το συμφέρον μας. Αύριο θα έχουμε καθαριότητα στο ναό μας για να βάλουμε μετά τι μοκέτες, όποιε κυρίε και κοπέλες μπορούν αύριο θα είναι πολύ σημαντική <χε> για μας. Πώ. Οι κύριοι θα στρώσουν τα χαλιά δεν ολοκληρώσαν